Θέλε να σταθεί δίπλα από ένα νόημα ήσυ. Όλα θα έχουνε αλλάξει. Μέρι με πια. Μέρι μη πια Ό, Μέρι μη πια Ό, Μέρι μη πια Όλα έχουνε περάσει mm -hmm. Μέρι πια και την καρδιά, ήρθε η ώρα να τη σπάσει με ρημίλη πασέπια. Μια βροχή από φωτιά, σου την καρδιά, η οργή σου θα ξεσπάσει, με ρημίλη πασέπια. Ο και θα καλημέρα σα, ακόμα ένα σαβατιατικό πρωινό με την εκπομπή Μέρη μηλπάσε πια στο ράδιο αλφάφινε. Περιμίλη πια είναι μια αντισυστημική εμπομπή η οποία δεν κρατά τα προσχήματα, δεν είναι υποτίθεται η αντικειμενική εμπομπή, έχει θέση ο και την παρουσιάζει στους ακροατές της. Σαν πουλί. Πολλά πια. Είμαστε ο Δημήτρης και ο Γιώργος. Ω μέρη, μίλη, μπασέπια, πολλά έχουνε περάσει. Μέρη, μίλη, μπασέπια. Ο μέρη, μίλη, μπασέπια. Πολλά έχουνε περάσει. Μέρη, προενός ασθενούς τον οποίον έχουμε επί της χειρουργικής κλίνης και τον οποίον εάν ο χειρουργός δεν προσδέσει κατά την διάρκεια της εγχειρήσεως επί της χειρουργικής κλίνης υπάρχει περίπτωση αντί δια της εγχειρήσεως να του χαρίσει την αποκατάσταση της υγείας να τον οδηγήσει εις τον θάνατον Φίλοι και φίλες Όπως καταλάβατε σήμερα εκπομπή Έχει θέμα δημοκρατικό Ή αντιδημοκρατικό Ή ό,τι θέλετε εσείς Έχει θέμα το φασισμό Τον αυταρχισμό Σε όλα τα επίπεδα Στην πολιτική, στην κοινωνία Στις σχέσεις Σημερινός καλεσμένος Ή μάλλον ενίδη καλεσμένου ο Περικλής Κοροβέσης. Θα ακούσουμε μερικά αποσπάσματα από μια συνέντευξή του στον κύριο Θεοδωράκη, στους πρωταγωνιστές και μετά θα κουβεντιάσουμε. Σήμερα ειδικά θα θέλαμε τη συμμετοχή σας, να μας πείτε τη γνώμη σας, την άποψή σας. Καλή Επίσης αγράψη. θα μπορούσατε να, γρα... να μας γράψετε και στη σελίδα μας στο ναι. Facebook «Η Λίμνος αυτοοργανώνεται». Το... Την παρακολουθούμε τη σελίδα και όποιος γράψει οτιδήποτε θα το σχολιάσουμε. Ο χειρότερος μπάτσος δεν ήταν ο βασανιστής μου. Ήταν ο μπάτσο του εαυτό μου. Έχω ένα μπάτσο μέσα μου, με μπορείς να βλέπω. Λοιπόν πρέπει να σκοτώσω τον μπάτσο που έχω μέσα μου, να γίνω αδερφός με τους ανθρώπους Άντρε ή γυναίκε και αυτό είναι ένα πρόβλημα ζωή. <Κι> Εγώ όλο το 24ωρο στο οποιοδήποτε τηλεφώνημα θα πηγαίνω εκεί πέρα. Πολύ το χαίρομαι ότι η γυναικε και αυτο ειναι ενα προβλημα εγω ολο το 24 ωρο στο οποιοδηποτε τηλεφωνημα θα είναι κάτω από τι διαταγέ μου. Αυτή την εξουσία θα την ασκήσω. <Κι> ναι, ναι, ναι, δηλαδή με έχει ψηφίσει ο κόσμο. Με έχει ψηφίσει ο κόσμο. Εγώ δεν θα στεί με την εξουσία που έχω. Με έχει ψηφίσει ο κόσμος. Είμαι εκπρόσωπο του λαού. Λοιπόν θα πηγαίνω στους βάτσιους. Θα τους διατάζω να πάψουν να βασανίζουν. Θα αφήσω εγώ τώρα τις ψηρικάδες, τους μετανάστες, τις πουτάνες, τους τραβεστίνα τους χτυπάνε. Ποιο την κίνηκα Κοίταξτε την υγεία μου <Τιναι> Αυτά με σώσαμε Δεν είναι εδώ πέρα Γεμάτο φίλους Σε αυτούς Σαν ψάρι <πρόκον. Τιναι> <Τιναι> με έχω πιάσει στα πνίκτια <Τιναι> κάποιον <Τιναι> <Τιναι> <Τιναι> <δεστολή> Παλά ένα κόσμο φίλων, ερώτων... Μ' αρέσει... Να εγώ <στιγμίδε> γι' αυτά. Οι βεβαιότητες... είναι τα λάθη. Το σωστό είναι να διερωτάσαι κάθε φορά μέσα στο χάος και μέσα από το χάος να βρεις μια κρίση. ποιος στη ζωή μου ποιος παραφυλά τα στον κόσμο τα ασθενά ποιος σημαδεύει μοιάζει κάπως σκληρό αυτό που θα πω εμένα να τα μεγαλύσετε να με σκοτώσετε ναι <σχεδιά> Του δε μου συγκινούει διαβάζοντας το σημείο τον νέο Θεό λόγο ότι μέσα από τα τάκτια πλησιάζουμε το Θεό καλό να εξευθυντίζεσαι ο Περικλής Κοροβέσης λοιπόν ένας αντιεξουσιαστής που ξεκίνησε τη δράση του από το μάιο του 68 στο Παρίσι συνέχισε και σε άλλα κράτη και στην Ελλάδα φυλακίστηκε, βασανίστηκε και το 2007 εκλέγηκε βουλευτής αυτά που ακούσαμε είναι οι του αφού εκλέγηκε βουλευτής ο Περικλής Κοροβέσης έγραψε και ένα βιβλίο σχετικά με τα βασανιστήρια του τα βασανιστήρια που υπέστη αυτό το βιβλίο έγινε best seller σε πολλές χώρες της Ευρώπης αλλά τι είναι αυτό ακριβώς που πολέμαγε και πολεμάει ακόμα ο κοροβέσει και ο κάθε Κοροβέσης ε, εγώ κράτησα, Δημήτρη, το, αυτό που λέει ότι έχουμε ένα μπάτσο μέσα μας Πώς το είπε ή... Ναι, ο χειρότερο μπάτσο είναι ο μπάτσος μέσα μου Ο μπάτσος μέσα μου Δηλαδή λίγο πολύ ε, όλοι μας έχουμε κάτι, κάτι φασιστικό μέσα μας Αυτό εννοεί Ναι, οι Ινδιάνοι λένε έχω μέσα μου ένα καλό και ένα κακό λύκο. <laughs> θα υπερισχύσει αυτός τον οποίο θα ταΐζω Λοιπόν, κυρίες και κύριοι Επειδή είπαμε σήμερα το θέμα θα είναι γενικά οι αυταρχικέ πρακτικές Ειδικά στην εξουσία Είπαμε να το δούμε λίγο πιο έτσι βαθιά το ζήτημα Φασισμός λοιπόν Ψάξαμε στο Έχω μπροστά μου το λεξικό του Μπαμπινιώτη Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσα Δεύτερη έκδοση 2005 Γράφει Φασισμός είναι Ιδεολογία και πολιτικό σύστημα Εθνικιστικού και ολοκληρωτικού χαρακτήρα Το οποίο εγκαθίδρυσε στην Ιταλία Μουσολίνη το 1922 Κατ' επέκταση είναι οποιοδήποτε ιδεολογία ή πολιτικό σύστημα εθνικιστικού και ολοκληρωτικού χαρακτήρα όπως τη Χιτλερική Γερμανία. Ε, το χρησιμοποιούμε και ως για οποιοδήποτε σύστημα ή μορφή καταπίεσης και αυθαιρισίας. Η ετημολογία της λέξης ε, προέρχεται, προέρχεται από τη φάση, τώρα πώ διαβάζεται στα Ιταλικά ή Λατινικά είναι αυτό, που σημαίνει δέσμη, ταινία. Είναι λατινική προέρχεται από τα λατινικά το είναι αρχαίο ρωμαϊκό έμβλημα που υιοθέτησε ο Μουσουλίνη το 1919. ω σύμβολο του κινήματος του το οποίο παρίστανε μια δέσμη ράβδων με ένα πέλεκι. Λοιπόν, Σύμφωνα λοιπόν με, με, με αυτόν αυτό τον ορισμό, ο φασισμός δεν ήταν μια συγκεκριμένη ιδεολογία την οποία ο Μουσουλίνη κατέφερε. Και θα μπορούσε κανεί να πει ότι εδώ στην Ελλάδα, παραδείγματο χάρη, σε κάποια άλλη χώρα, δεν ενστερνίζεται το φασισμό με αυτή την έννοια του Μουσουλίνη, διότι είναι λογικό. Ο Μουσουλίνη είχε ω όραμα, ας πούμε, να κάνει τη Μεσόγειο λίμνη του κράτου που θα ίδρυε, δηλαδή μια επανίδρυση, α πούμε, τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Εννοείται ότι ένα Έλληνα δεν θα ήθελε μια επανίδρυση τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δηλαδή μόνο αυτή είναι η διαφορά. Όλα τα άλλα όμως τα χαρακτηριστικά όπως μας γράφει ο Μπαμπινιώτης δηλαδή πολιτικό σύστημα εθνικιστικού και ολοκληρωτικού χαρακτήρα ε, ε, μπορούμε να δώσουμε πούμε, αυτά τα χαρακτηριστικά τα, έχουν, τα είχαν και η ναζιστική Γερμανία η, και όλα τα φασιστικά, δηλαδή φασιστικά σήμερα το λέμε στην Ελλάδα έτσι γενικότερα για να χαρακτηρίσουμε οτιδήποτε αυταρχικό και δικτατορικό. Γενικώ νομίζω ο φασισμός, χαρακτηρίζει, φασισμός χαρακτηρίζεται κάθε άδικη, αντιδημοκρατική και βία η πράξη ή ιδεολογία σε οποιοδήποτε χώρο, στον πολιτικό χώρο, στον κοινωνικό χώρο, στις σχέση των ανθρώπων, παντού. Ωραία. Εγώ ξέρω όμως και... Ε, εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι οποίοι και κινήματα εδώ και ίσως και μάλιστα και κόμμα, το οποίο, τα οποία είναι... Ε, λένε δεν είμαστε φασίστε, δεν είμαι φασίστας ε, Ταυτόχρονα όμως ε, ε, ξέρω εγώ, όταν δει κάποιον με λαψό ας πούμε, Τον ε, χαρακτηρίζει ταύτερης κατηγορίας άνθρωπο Και κοιτάζει να τον ε, δει, ξέρω, να τον κάνει Μα κανένας φασίστας δεν θα πει ότι είναι φασίστας έτσι. Αλλά θα δούμε, θα ε, τον... Είναι κα... τροπή δηλαδή Να είσαι φασίστας <laughs> ε, Ναι ε, Θα το δούμε τότε, Δηλαδή εάν, εάν, εάν τον νιώθεις τροπή γιατί, γιατί έχεις αυτά τα χαρακτηριστικά του φασίστα Δηλαδή ταυτόχρονα ντρέπεσαι αλλά και τα έχεις κιόλας. Να δούμε λίγο ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά. Ναι. Ας πούμε ε, ένα χαρακτηριστικό είναι ότι διαχωρίζεις τους ανθρώπου αναλόγω φιλετικών ε, γνωρισμάτων του. αναλόγω ιδεολογικών γνωρισμάτων του. αναλόγω ε, παρεκκλήσεων χρώμα, συνδεριφερών. Χρώμα δέρματος, σε βλέπω ο Δημητράκη, είσαι λίγο μελαμψός έτσι και έρθουν να ζεστές στην εξουσία, σε έχουν στείλ Πάμε <laughs> είναι, είναι και προσωπική λόγοι προσωπική που είμαστε ενάντια σε αυτό το πράγμα Να κοιτάμε και το Εγώ Έχουμε λίγο πιο άσπρο. <laughs> Αλλά θα βρουν άλλους λόγους <laughs> ε. <laughs> Λοιπόν Για να παίξουμε ένα τραγουδάκι και να συνεχίσουμε σας περιμένουμε στα τηλέφωνα, να ακούσουμε την άποψή σας. Λοιπόν, το τηλέφωνο, του, το, το τηλέφωνο του Radio Alpha είναι το κωδικός Λίμνου 22540 2227. Ε, μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο ε, και να μας πείτε την άποψή σα Και τις αντιρρήσεις σας, μάλιστα, θα είναι καλοδεχούμενες αν τις συζητήσουμε. Όπως επίσης και στο ίντερνετ, στο Facebook, στη σελίδα «Η Λίμνος αυτοοργανώνεται». Μπορείτε να μα ε, γράψετε τι παρατηρήσει σα. I cross the frozen wasteland Stage. I found his empty journal. I filled up every page. I called up my state senator. They said he wasn't there. The secretary took my name. And man, she sounded scared. So I counted my misfortunes. I added up the blame. I picked through all the garbage. I checked off all the names. I read in the newspaper. They questioned all my friends They hoped that they could find my ass Before I struck again So I sang to myself That I want to be free But the road I must travel It's end I cannot see And so when thirsty I will drink And when hungry I will steal But the road I must travel It's end I cannot see And so tonight I walk in anger With worn shoes on my feet And the road I must travel travel it's I cannot see. Na na na na na na na na to read. είχαμε το πρώτο τηλεφώνημα από μια κυρία η οποία διαμαρτυρόταν για τι συνθήκε στην περιοχή που ζει, στην πολυκατοικία που ζει. Όντω η γυναίκα φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο η γυναίκα, είναι οι χιλιάδε άλλοι άνθρωποι, ειδικά στην Αθήνα, στο κέντρο τη Αθήνα, από ακούμε, έτσι. Ναι, εκεί τα προβλήματα με την εγκληματικότητα, κλοπέ, βιασμοί, επιθέσει σε κατοίκου, όντω είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό όμως που, που πρέπει να δούμε προσεκτικά είναι Η γυναίκα πριν ρωτούσε Τι κάνεις εκείνη την ώρα που σου επιτίθεται ο, ο μαύρος, ο Τσιγκάνο, ο ρουμάνος Για να σου πάρει το πορτοφόλι Σίγουρα εκείνη την ώρα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα Αλλά ίσως μπορούμε κάποια πράγματα να τα κάνουμε από πριν Έτσι, πως ανοίξαμε και μπήκαν όλοι αυτοί Και γιατί μπήκαν οι, οι λεγόμενοι ελάθροι οι λεγόμενοι, καλά του είπε, λαθρομετανάστε, γιατί πολλοί από αυτού είναι πολιτικοί πρόσφυγες άλλοι είναι οικονομικοί μετανάστε. Η... Και, και βέβαια ελαθρέα θα πει. Πολλοί από αυτού με του με τους πολέμου που δημιουργούμε εμεί οι δυτικοί ε, του αναγκάζουμε να φεύγουν από τι χώρε του λόγω φτώχεια, λόγω πολιτικών φρονημάτων κλπ. Ακριβώ αυτό. Πρέπει να σκεφτούμε λιγάκι, μήπω πριν, πριν την επίθεση για να μα κλέψουν το πορτοφόλι. Μήπως εμείς τους έχουμε κλέψει κάποια πράγματα αυτών των ανθρώπων. Βέβαια είναι λίγο δύσκολο. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει αυτά που πέρασε η κυρία που μας πήρε τηλέφωνο, την οποία ευχαριστούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να την πείσεις ότι ξέρεις ότι όλοι οι άνθρωποι ψυχή έχουμε μέσα μας και θα πρέπει να του κοιτάμε όλους κα κατά τον ίδιο τρόπο. Ε, ο, ο, ο κάθε άνθρωπο άνθρωπος έχει την τάση, νομίζω, Δημήτρη, να, το πρόβλημα που έχει αντιμετωπίσει ο ίδιο να το θεωρεί σαν το κέντρο του κόσμου, σαν το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει στον κόσμο. Δεν νομίζει. Σ... Και ίσω από εκεί ξεκινάει, είναι ο σπόρος του, του τη ξενοφοβία που έχουμε μέσα μα. κοίτα σίγουρα το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η γυναίκα και άλλε τόσε γυναίκε και άντρε είναι μεγάλο. Δεν είναι λίγο. Είναι υπαρκτό, ναι, μεγάλο, τεράστιο. πραγματικότητα είναι πρόβλημα αλλά ποια είναι η λύση στο να μην υπάρχει εγκληματικότητα δηλαδή η λύση ήταν είναι να σπάξουμε όλους τους μαύρου κίτρινους, όλους τους αλλόθρησκους ή να τους πετάξουμε έξω από τη χώρα Έτσι. μάλλον η λύση είναι να κάνουμε κάποιες συνθήκε καλύτερες και για μας και για αυτούς γίνεται έχει γίνει σε πολλά, σε πολλά κράτη, γινόταν και σε εμά εδώ Νομίζω ότι είναι φτιαχτό το πρόβλημα. Να πούμε λίγο έτσι τα πράγματα να τα βάλουμε σε μια... Να, να, να, να μιλήσουμε έτσι, την, την αλήθεια, έτσι, να πούμε τα πράγματα όπως έχουν. Οι... Όλοι αυτοί οι ξένοι που ήρθαν εδώ ε, ήταν ένα φτηνό εργατικό δυναμικό το οποίο ε, συνέφερε στη λεγόμενη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κα, κατά κύριο λόγο συνέφερε τους αυτούς που είχαν, τα, που είχαν ουσιαστικά την εξουσία δηλαδή αυτοί που οικονομικά κυριαρχούσαν στην Ελλάδα και κυριαρχούν συμφέρει να υπάρχει ε, να υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό σε τόσο μεγάλο ε, έτσι πληθώρα δηλαδή ε, εργατικών χεριών Ναι και επειδή τους συνέφερε μα δώσανε και το δόλωμα δηλαδή μπορούσαμε κι εμείς να έχουμε τον Αλβανό στο χωράφι Έτσι. Τη Φιλιππινέζα στο σπίτι Να αφήσουμε επαγγέλματα Τα οποία και παραδοσιακά ακόμα κάναμε Τα οποία τώρα αυτή τη στιγμή Βρίσκονται στα χέρια ξένων Οι οποίοι ήταν οικονομικοί μετανάστες Σαν και εσένα Γιώργο Εγώ δεν είμαι οικονομικός μετανάστη Είσαι όμως μετανάστης Έτσι ε, ναι, και εγώ θα μπορούσα να πω ότι έχω ένα πλεονέκτημα ότι επειδή ζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε μια ξένη χώρα και μάλιστα γειτονική, βαλκανική χώρα, ε, ξέρω πολύ καλά, έχω μάθει τελος πάντων ε, όλα αυτά τα χρόνια να κρίνω τα πράγματα από όλες τις οπτικές γωνίες και να, να οσθώ να είμαι Διότι παρόμοια πράγματα και αντιλήψεις συναντώ και στη χώρα που βρίσκομαι, τη Βουλγαρία τον περισσότερο χρόνο το περισσότερο, μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου δηλαδή βρίσκουμε η Βουλγαρία ε, λοιπόν εκεί ε, υπάρχουν παρόμοια φαινόμενα μόνο που ας πούμε εκεί δεν τα βάζουν με τους λαθρομετανάστες τύπου ξέρω μα που έχουμε εμείς εδώ τα βάζουν ας πούμε με τους τσιγκάνους με, τους, με την τουρκική μειονότητα ή μουσουλμανική όπως έλεγε το ε, δηλαδή πάντα υπάρχει πάντα υπάρχει Κάποιο στόχο, κάποιο τάρκεπ που, που πρέπει να, να, να, να ρίχνουμε όλα τη, όλες τις ευθύνε για τα προβλήματά μας Μήπως όμως οι μετανάστες είναι το πρώτο βήμα Μήπως ακολουθούν άλλα Μήπως αύριο αυτή η κυρία μπει σε μια ομάδα την οποία κάποια εξουσία δεν θα τη γουστάρει και τότε θα είχε εκείνη το πρόβλημα όπω το, το ίδιο πρόβλημα που έχουν οι μετανάστε σήμερα. Έτσι, όπω κάποτε είχε, ένας, είχε γράψει ένα παπά, ήταν πάστορα. Ήρθαν, λέει, για του Εβραίου, δεν ήμουν Εβραίο, δεν με ενδιαφέρε. Ε, μετά ήρθαν για του κομμουνιστέ, ε, επίση δεν ήμουν δεν κομμουνιστή, δεν με ενδιαφέρε. Πήραν του κομμουνιστέ, φύγανε. Ε, ήρθαν, δεν ξέρω, για του άλλου, για του τρίτου, τέταρτου. Στο τέλο ήρθαν και για μένα, αλλά δεν υπήρχε κανεί να με σώσει. Συντονιστείς οι σου της μέρους ενός. και τον Φέτρο με άμπουλε, σιμπασουλί Δρομήσε στο μυρο και την ψυχή Απιοπετσί, χωρίς πνοή Δίπλα σου το όνειρο η ζωή, ζωή και το φως, φως. Μας είσαι στο κουπάρι σου κλεισμένος εντός Δίπλα σου το όνειρο η ζωή και το φως Μας είσαι στο κουπάρι σου κλεισμένος εντός Με την ε, σε... ηάνθρωπη με σκατά, που το πατελί, που Λέγαμε λοιπόν για τους μετανάστες Για τα προβλήματα που υπάρχουν ε, Ναι και η θέση μας είναι η εξής Ότι ουσιαστικά όλα αυτά τα προβλήματα Έχουν δημιουργηθεί ε, με την ανοχή η Ίσως και με την επιδίωξη των, των κυβερνόντων ή τέλο πάντων αυτών που έχουν την εξουσία. Δηλαδή αυτοί που καθορίζουν οικονομικά ε, και τα τσιράκια τους, δηλαδή τους πολιτικούς της εκάστασης εκάστοτε κυβέρνησης. Σίγουρα δεν έγιναν τυχαία. Κάποιος είχε έμπνευση. Κάποιοι είχαν έμπνευση να κάνουν αυτά που κάναν. Να κάνουν δηλαδή όλο το χαλί που θα στρωθεί πάνω η κατάσταση που ζούμε σήμερα. Τι ήταν αυτά που κάνανε. Λοιπόν, καταρχήν να δούμε τι γίνεται αιτία. Γιατί γίνονται όλα αυτά. Γιατί εντάξει, αυτό το πρόβλημα είναι ένα μέρος ενός μεγάλου μεγάλου προβλήματος. Ε, που λέγεται σύστημα και τρόπος, ο τρόπος με τον οποίο αυτό είναι έτσι ε, ε, διαρρυθμισμένο. Ε, έχουμε μπει και σε άλλη εκπομπή. Η, η κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα η οικονομική. Δεν είναι μόνο ελληνική, έτσι είναι παγκόσμια και έχει να κάνει ε, με πολύ μεγάλα θέματα έχει να κάνει ουσιαστικά δηλαδή, όσο, όσο σύνθετα είναι τόσο και καμιά φορά απλά. Δηλαδή το βασικό πρόβλημα γίνεσαι ο σιουργός αιτία για τα πάντα είναι η, η μανία, το θράσος θα έλεγα το ε, τι άλλο, η, κάποιων ανθρώπων να μαζεύουν όσο γίνεται περισσότερο πλούτο. Να μαζεύουν πλούτο, μαζεύουν πλούτο και δεν του ενδιαφέρει εάν θα καταστρέφουν τύχε ανθρώπων, πληθυσμών, λαών, εθνών. Πρέπει να καταλάβουμε όμω ότι η πίτα είναι μία. Για να μαζέψει κάποιο περισσότερο κέρδο από κάποιον άλλον πρέπει να το πάρει. Έτσι ακριβώ. Και όποιον θα το πάρει, αυτόν τον πάρει από τι μάζε, από του αδύναμου. Από του αδύναμου. Όσο πιο αδύναμο είσαι, τόσο πιο εύκολα σε καταλυστεύουν. Οπότε τι κάνει σαν έξυπνο σύστημα, του κάνει πρώτα καταναλωτικού τους κάνεις αναλώσιμού, τους βάζει στα δεσμά και μετά τους τρώς, έτσι; και Τους τρώς σιγά σιγά, τους κόβεις σε κομματάκια, έτσι. κάνεις το splitting, έτσι; Που Και μετά τους τρως έναν ένα-έναν, αυτό. Γι' αυτό, εμά, το σύνθημα τη εκπομπή μα είναι Αυτοοργανωθείτε. Γι' αυτό και στο Facebook η ομάδα μα είναι Η Λίμνος Αυτοοργανώνεται. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αυτοοργανωθούμε. Αλλιώ και η κυρία που μα πήρε προηγουμένω και άλλε πάρα πολλέ κυρίε και χιλιάδε κύριοι και κυρίε θα, ε, θα, θα μπορούσαν να μα πάρουν τηλέφωνο και, να, και θα μα πούν το παράπονό του ακριβώ έτσι παρόμοιο. Γιατί εμεί οι κοινείχνε, οι ξένοι και οι Έλληνε, δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε. Ακριβώς. Σε ποια κατεύθυνση λοιπόν να αυτοοργανωθούμε Δηλαδή θα, να, να οργανωθούμε Παίρνοντας τελιάρια και αρχίζοντας Να χτυπάμε τους ξένους Ή τους ομοφιλόφιλους Ή τους εβραίους ξέρω τι όχι να οργανωθούμε καταρχήν για τα αυτονόητα Δεν μιλάς αυτοί που κάνουν όλα αυτά Εγώ ε, είχα πάντα έτσι μια, μια ερώτηση ε, Ρώσους και Κινέζους Χτυπάνε ε, Έχεις ακούσει κάτι τέτοιο Δύσκολο γιατί, α, α, για, για, γιατί οι Ρώσοι και οι Κινέζοι έχουν αυτοοργανωθεί ήδη Έχουν αυτό που λένε τη δικιά τους μαφιά Έχουν αυτοοργανωθεί Ή επειδή έχουν τη το δικιά τους μαφία ακριβώς ναι. Είναι οργανωμένοι είναι, όχι, είναι όχι με την έννοια που εμείς το λέμε σαν αυτοοργάνωση Είναι οργανωμένοι μαφιόζικα Έχουν τα λεφτά αυτοί Αυτοί κινούν πολλά νήματα οικονομικά Δηλαδή είναι αυτό που λέμε συνεχώς Ότι, το, ότι το, το, το, το, τα λεφτά, το χρήμα Κυβερνά τα πάντα Δηλαδή το χρήμα δεν αφήνει Τους γνωστούς, άγνωστου, Να χτυπάνε Κινέζους και Ρώσους Στην Αθήνα Καθόλου είσαι. Όμω τι μαυρίλιδε μετά καπέλα. Αντιθέτω το χρήμα είναι αυτό που επιβάλλει αυτέ τι φασιστικέ μεθόδου. Έτσι. Ναι. Με δύο τρόπου το σύστημα χτυπάει αυτού που τα έχει χτυπήσει. Είτε του χτυπάνε πραγματικά, δηλαδή του λιώνουν στο ξύλο, είτε του σπρώχνουν στην πρέζα. Δεν θα δει δηλαδή πρεζόνια κινέζους mm. Θα δει πρεζόνια πολλού μαύρου να πεθαίνουν στην Αθήνα. Ωραία. Να πάμε Ο. λίγο. Στην ιστορία ε, Αυτό που ίσως Δεν είναι πάρα πάρα πολύ γνωστό Σε πολύ κόσμο Είναι ότι κάποτε ο Χίτλερ Όταν ανέβαινε στην εξουσία Ανέβηκε στην εξουσία Με τις ευλογίες Του μεγάλου κεφαλαίου της Γερμανίας Πρώτον και μετά και της Αγγλίας Και της Γαλλίας και της Αμερικής Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό Που εντάξει μπορεί να το διαβάζουμε κάπου Στα ψηλά γράμματα Αλλά είναι είναι κατά την άποψή μου ίσω το σημαντικότερο από όλα για να μπορούμε να εξηγήσουμε και την τότε εποχή και σε συνέσμα με τη σημερινή εποχή Μιλάς δηλαδή για τη χρηματοδότηση Βεβαίως. Ποια είναι η χρηματοδότηση αυτών των συστημάτων Ο, ο... Χίτλερ ας πούμε είχε τον χρηματοδοτούσε ο Ροκφέλλερ. δηλαδή Εντάξει ε... Είχαν... Ε... Αμερικάνικα μονοπόλια είχαν μπει στη Γερμανία Ford, General Motors με τη θεκατρική της Opel ε... General Electric, Standard Oil και είχαν Λέκανε τεράστιες επενδύσει στη Γερμανία αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Επί Χίτλερ, στην αρχή, της, ε, έτσι όταν ανέβαινε ο Χίτλερ στην εξουσία. Άρα για τους ε, δικούς μας Χίτλερ, ποιο τους χρηματοδοτεί. Έλατε. Πώς, με ποιο τρόπο κάνουν τα συσήθεια προς τους Έλληνες που, τα, που όντως τα έχουν ανάγκη. Με ποιο τρόπο βοηθάνε τις γειτονιές. αυτοί οι άνθρωποι από πού βρίσκουν λεφτά. Αν mm. κάποιος έδρας μας το πει Πραγματικά απορούμε δηλαδή πώ γίνεται όλη αυτή η κίνηση από συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα για να βοηθήσει τους Έλληνες. Από πού βρίσκει τους πόρους; Σίγουρα όχι από μένα. Εν, ναι, πιστεύω. Ε, ναι, μα κοίταξε. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είχαμε μια κρίση οικονομική Το γύρω στο 1929, ξέρω εγώ. Ε, και τα φαινόμενα αυτά επαναλαμβάνονται, τα, δηλαδή το, ο αντίκτυπο τη κρίση ε, ποιο είναι, ο κόσμος ε, πάει ε, αναδύουν, ε, πάει σε κατευθύνσει αντισυστημικέ. Ε, ή πάει προς τα αριστερά όπως στη Γερμανία στην αρχή είχαν πάει αρκετά αριστερά ε, ή πάει στα πολύ άκρος δεξιά και το άκρος δεξιά συμφέρει αυτούς που μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση δηλαδή ποιοι, αυτοί που έχουν τα πολλά λεφτά αυτοί που έχουν συγκεντρώσει τον πλουτό ε, δεν τους συμφέρει ο κόσμος να αριστεροποιείται να γίνεται αντισυστημικός να αυτοοργανώνεται με την έννοια που το λέμε εμείς για να πάρει την εξουσία στα χέρια του, πραγματικά ο κόσμος, ο λαός, ε, του συμφέρει συμφέρει στο κεφάλαιο να υπάρχουν ε, κάποιοι ε, οι οποίοι δεν μπορώ να πω ότι έχουν και πολύ μυαλό στο κεφάλι, οι περισσότεροι από αυτούς, σαν αυτό τον κύριο που είπε το αιγέρθητο, αιγέρθητο, πώς το είπε. Ε, αιγέρθητο. Γιατί... Λοιπόν, α... ναι, αλλά πού βρίσκουν την υποστήριξη αυτή... Αυτή η σχηματισμοί. Δηλαδή ποιο είναι αυτός ο κόσμος το 7, το 10, το 15 που λένε τα Γκάλλοπ που υποστηρίζει κόμματα με τέτοιες αρχές. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι αυθόρμητα, ξέρω εγώ, κάποιος επειδή λένε, ξέρω εγώ, οι πολιτικοί μας έχουν πουλήσει. Οι πολιτικοί είναι ε, είναι λαμόγια, ξέρω εγώ και τέτοια. Εγώ τώρα πάνω σε αυτό, πάντα κάθε φορά που Κάθε φορά το ακούω αυτό, οι πολιτικοί λέει μας τα έχουν κάνει μπάχαλο. Ε, διαφωνώ με, με ποια έννοια δηλαδή. Ποιοι πολιτικοί τα έχουν κάνει μπάχαλο. Αυτοί που ψηφίζαμε 40-50 χρόνια, πόσα είναι τώρα, 40 50 χρονια πω ειναι μετά την δικτατορία. Ε, υπήρχαν σαν τσουσέδιο κόμματα. Υπήρχαν όμως και πολιτικοί οι οποίοι ε, συνεχώ καταψήφιζαν τα νομοσχέδια που κατέβαζαν τα, τα, τα κόμματα της κυβέρνησης. Είναι έτσι δεν είναι. Κάποιοι από αυτούς βέβαια μεταπηδήσανε στην άλλη οχθή, πήγανε με το σύστημα. Αλλά πώς ήταν αυτοί. Λοιπόν, θέλω να πω, οι πολιτικοί τα έχουν κάνει μπάχαλο. Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη φράση, το γενικό, γενικό λόγο αυτό... Και σκέψη, τι κάνουν άνθρωποι οι οποίοι μάλλον δεν είναι καλά ενημερωμένοι στα πολιτικά πράγματα τη Ελλάδος τουλάχιστον. Ε, σίγουρα οι πολιτικοί τα έκαναν μπάχαλο. Αλλά του δώσαμε το πεδίο. Δηλαδή όταν εμεί δεν συμμετείχαμε στην πολιτική ζωή, όταν είχαμε μια στάση απολυτήκη για όλα τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μα. Ναι, όταν μα δόθηκε κάποιο και λέγανε. Όταν λέγαμε ότι το κόκκινο είναι όλοι οι ίδιοι. Όταν το θε... ε, ε, ε, ε, λάθο. Ε, ε... Όταν υιοθετεί μια τέτοια στάση τότε δίνει χώρο σε αυτούς, σε αυτούς τους τύπους που έρχονται με ένα εθνικιστικό χρώμα να σε απαλλάξουν από όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται η Ξέρεις ράτσα γίνεται. σου να σε απαλλάξει από τα προβλήματά σου τα οικονομικά, τα προβλήματα υγείας, τα κοινωνικά σου προβλήματα. Μιλήσω, αυτό, αυτό με το η ράτσα, ναι, ο εθνικισμός, δηλαδή και κάθε οπαδισμός ίσως, αυτό είναι κάτι σαν δηλαδή η ανάγκη να ανήκεις σε ένα σύνολο. Ναι και ε, η τυφλή ομαδοποίηση των ανθρώπων Δηλαδή η ολυμπιακή όπως είπες Η οπαδοποίηση ναι. Η ολυμπιακή, η αριστερή, η δεξιή Κρύβε ένα φόβο μέσα μας αυτό το πράγμα Του καθενός προσωπικά ο οπαδός Κάποιου ποδοσφαιροποίηση Ποιημένο κόμματος, Ξέρω εγώ ή... Ναι όταν είσαι μέσα α... σε μια ομάδα εγώ... Κρύβεσαι καλύτερα το έθνους, Φυλάγεσαι εγώ. καλύτερα Ή ξέρω εγώ το ασφάλεια. Δεν μου λες πως Δεν μπορούσα να καταλάβω πως να νιώθω υπερήφανο εγώ Όταν παραδείγματο τους χάρη η, η Εθνική Ελλάδος πήρε το κύπελο της, Το ευρωπαϊκό Μ? Και τι, τι ήταν αυτό το πανηγύριο α πούμε δεν μπορούσα να το καταλάβω μα την Παναγία. Ε, δηλαδή να εις κάνω εις κάτι εγώ εις... και να νιώθω υπερήφανο γι' αυτό. Είναι Ναι, Αλλά ε, είμαι αντισυστημικό ε, από τα γεννοφάσια μου, μάλλον. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου όχι, εξήγησε μου εσύ τώρα, σοβαρά τώρα, άσε τα πανηγύρια και τα αυτά. Γιατί εγώ που δεν έπαιζα στην ομάδα εθνική, α πούμε Ελλάδα που πήρε το κύβελο, γιατί εγώ να νιώθω υπερήφανο για κατόρθωμα κάποιο άλλο ανθρώπου. Θα ήταν φυσικό και ανθρώπινο αν Αυτό ήταν μια γλυκιά περηφάνεια Που θα παίρναγε τα επόμενα λεφτά Και άμα δεν έκανε να σπάς καρέκλες Να σπά σημαίες Να βάλεις φωτιές Το κακό είναι ότι Είσαι τόσο περήφανος Που κάνεις όλες αυτές τις βλακίε, Εκτός του απλά να νιώθεις ότι κέρδισες Δεν είναι κακό Ο ανταγωνισμός, ο συναγωνισμό Και να κερδίζει κάποιον άλλον σε ένα παιχνίδι Δεν είναι κακό και να νιώθει υπερήφανο και γι' αυτό. Λοιπόν, να κερδίζει εσύ, δεν καταλάβα. Εσύ, μεθαϊκή. αλλά κάποιο άλλο όμω κερδίζει. Ή ξέρω εγώ να νιώθω υπερήφανο επειδή ε, πριν 500 χρόνια κάποιο υποτιθέμενος πρόγονός μου έκανε κάποιο μεγάλο κατόρθωμα. Εγώ να νιώθω υπερήφανο. Ε, να νιώθει υπερήφανο ότι, ότι ο πρόγονός ήταν είναι ο, πρόγονός... ο ας πούμε, υπερηλιστή τη ιστορία. Εντάξει, και αυτό ξέρω εγώ. Και οποιοδήποτε. Ακόμα και μια πράξη αρετή να έχει κάνει, ρε παιδί μου. Να νιώθει εγώ υπερήφανο ε, και μπαμπάς και γιος ας πούμε, πολλές φορές δεν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν αντίθετε, αντίθετε τους χαρακτήρες, ε, δηλαδή να νιώθω περίφανος για πράξεις άλλων. Λοιπόν, για να δούμε η Ιρλανδί, μια Ιρλανδική μπάντα πώς τραγουδάει για τον αγώνα της. Yeah. Greetings from New York City to the good people of Iran noisy New York All the best from the Republic of Ireland too Can't believe the news today I can't close my eyes make it go away How long How long must we sing this song? How long, how long? Tonight, we can be as warm. Tonight, Broken bottles on the children's feet bodies strewn across the dead I won't need a battle call Puts my back up, my back up against the wall. begun, there's many lost, but tell me who has won, the trenches dug within our hearts, mothers, children, brothers, sisters, torn apart. So, hello, hello. Ποια είναι λοιπόν η πρόταση Πως θα λυθεί το πρόβλημα Λοιπόν ε, Αυτό που λέμε με την αυτοοργάνωση Έχει μια διτή σημασία Τι γίνεται Μικρές ομάδες αυτοοργανώνονται Οι άνθρωποι δηλαδή συναντιούνται Συζητάνε Δεν αποφασίζει κάποιος για αυτούς Αποφασίζουν δημοκρατικά μετά από κουβέντα Και δεν περιμένουν ένα μεσία να τους σώσει Σε μια δεδομένη κρίση όπως είναι τώρα όχι, εμείς μόνοι μας οι ίδιοι ξέρουμε ακριβώς τα προβλήματά μας και είμαστε οι πιο ικανοί να δώσουμε και τις λύσεις αυτά. Όταν λοιπόν αυτές οι ομάδες αυτοοργάνωσης βρεθούν, συζητήσουν και τελικά αποφασίσουν δημιουργείται ένας καινούριο τρόπος ζωής. Αυτές οι ομάδες μετά συναντιόνται μετά μεταξύ τους και έτσι ξανααποφασίζουν δημοκρατικά για ό,τι τους αφορά. Σιγά σιγά ολόκληρη κοινωνία λειτουργεί έτσι. Δεν είναι όνειρο. Να αναφέρουμε εδώ πέρα και την πρόταση που έχουμε κάνει από την πρώτη μας εκπομπή ότι θέλουμε έτσι σαν πρώτη πρωτοβουλία μιας αυτοοργάνωσης εδώ να οργανώσουμε μια βραδιά ή ημέρα χωρίς χρήματα. Ναι, εδώ όμως χρειάζεται συμμετοχή σας. Ε, δηλαδή εγώ και ο Γιώργος δεν θα κάνουμε μια βραδιά... Μην ξεχνάμε ότι πέρασε ο 15 Αύγουστος και αρχίζουμε να, αρχίζει να μετράει ανάποδα το ρολόι Είχαμε μέχρι τώρα το άλλο άλωθη των μπάνιων, τώρα σιγά σιγά βάζουμε τα <tie> πρώτα πουλουβεράκια. Τουρίστες εδώ τα πολιτιστικά που ήταν πλούσια, ε, πρέπει να αρχίσουμε να το οργανώνουμε αυτό σιγά σιγά και μάλιστα θα έλεγα και με μια και με πρόταση έτσι, φίλου που είναι στη σελίδα, καλά θα είναι να βρεθούμε κιόλας κάποια άτομα που έτσι, είμαστε πιο έθαρμοι υποστηριχτές αυτή τη ιδέα και να δούμε πώς πρακτικά θα το, θα το υλοποιήσουμε. Ε... Νομίζω η σελίδα στο facebook είναι ο καλύτερος τόπος για να συναντηθούμε διαδικτυακά και μετά διαζώσεις Ναι θα πρέπει πολύ σύντομα να γίνει και διαζώσεις ε, Να το πούμε έτσι λιανά για κάποιους που ίσως δεν ξέρουν τι εννοούμε Ποια είναι η πρότασή μας δηλαδή Θα είναι δηλαδή μια μέρα ή βραδιά στην οποία ο καθένα μπορεί να φέρει κάτι από το σπίτι το οποίο δεν του χρειάζεται, όχι, όχι που είναι για πέταμα, ούτε, ούτε φιλανθρωπικό σκοπό έχει αυτό, το, αυτή η οργάνωση. Δηλαδή κάτι που δεν το χρειάζεσαι έτσι κι αλλιώ, κάτι που μέσα στην καταναλωτική σου ε, πολυδοπομανία το είχε πάρει κάπου, το είχε αγοράσει κάποτε και δεν σου χρειάζεται τέλο πάντων, θα το φέρει εκεί. Ή μπορεί να παίρνει και κάτι που όντω χρησιμοποιεί, γιατί θέλει να το ανταλλάξει. Θες να πάρει κάτι άλλο που χρησιμοποιεί κάποιο άλλο. Δεν είναι απαραίτητα ένα άχρηστο πράγμα. Έτσι, θα μαζευτούμε λοιπόν κάπως ένα μέρος που θα το καθορίσουμε και θα το ανακοινώσουμε ε, όπου θα φέρει ο καθένα οτιδήποτε και μάλιστα όχι μόνο αυτό μπορεί να φέρει και μια κιθάρα, ένα κάποιο άλλο μουσικό όργανο αν ε, ξέρει και να μπορεί να παίξει και πέντε τραγούδια ο μόνος όρος είναι να μην είναι εμπορικά. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν τις προτάσεις σας και τις συμβολή σας αυτή τη βραδιά, αν θέλετε να γίνει και στο Facebook και στο τηλέφωνο του σταθμού. Στο Facebook, στη σελίδα ηλίμνο αυτό οργανώνεται. Και εντάξει, επειδή εμεί εδώ είμαστε πεπισμένοι ότι. Εμεί ο Δημήτρη και ο Γιώργο. Είμαστε πεπισμένοι ότι ε, αν δεν αυτοοργανωθούμε δεν πρόκειται να λύσουμε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ε, και τα προβλήματα φτάσανε μέχρι εδώ ακριβώ επειδή ο καθένα είχε κάνει ένα κάστρο γύρω του και υποστήριζε μόνο τα προσωπικά του και τα συμφέροντα τη οικογένειά του. Για να πούμε την αλήθεια, φέτο το νησί υπήρχε, υπήρξε μια δράση τέτοια οργανωτική ε, για τα προβλήματα που αφορούσαν το νησί. Δηλαδή για συγκοινωνίε, για το νοσοκομείο, για τη ΔΟΗ. Φέτο δηλαδή φάνηκε ότι κάτι κινείται εδώ στο νησί και ότι ίσω και κάτι πετύχουμε. Ε, εγώ δεν είμαι και πολύ ευχαριστημένο από την προσέλευση του κόσμου. Ναι, είπα, γι' αυτό είπα κάτι κινείται. Δηλαδή... Φτάσαμε λοιπόν τώρα αρχέ Σεπτέμβρη, φεύγει η ΔΟΗ. Δεν μου λες, μήπως είναι λίγο φασιστικό αυτό και αυτό Δεν μου λες, αν ρωτήσεις το Σαμαρά και το Βανιζέλο Αν έχουν καμία σχέση με τον φασισμό Τι θα σε πούνε, θα σε βρήσουν Ειδικά ο Βανιζέλος έτσι με ένα τόφο, Έχει και όνομα και, ε, Θα σου πει Κι όμως το να κλείνει νοσοκομείο έτσι, Με το έτσι θέλω Το να κλείνει ξέρω εγώ δόη το, το πομπό ας πούμε Πομπούς ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς κλπ Να καθηγητέ. Έτσι. Ε, είναι λίγο φασιστικό είναι Λί, λίγα εκεί φασιστικό ε... Γι' αυτό είναι η ώρα τώρα να δράσουμε Τώρα θα γίνουν πραγματικότητα όσα αυτά όσα όλο το χρόνο που βόμασταν Λοιπόν η μόνη λύση είναι να αυτοοργανωθούμε και πάλι Να, ε... να διαβάσω λίγο Στη σελίδα μας έτσι εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει και μεγάλη ε, έτσι Αλλά είναι μερικοί φίλοι που μα γράφουν κάποια πράγματα. Εδώ, ας πούμε, ο φίλος ο Θέμης γράφει: Ο ρατσισμός είναι αρχαία παράδοση. πας μη Έλλην βάρβαρο. Το λέει ηρωνικά προφανώ. Παρ' όλα αυτά, από αρχιωτά των χρόνων, ε, γιατί να το κρύψουμε ανάλυστε, η κατάρα της φυλή μα δεν είναι ε, ε, οι άλλοι, αλλά εμεί οι ίδιοι. Έλληνα εναντίον, Έλληνα εκ παραδόσεω. Σε αυτό, άλλωστε, στηρίζονται και οι σικαίρατιστέ, γιατί δεν ξέρουν την τύφλα του από ιστορία. Και βασικά προσπαθούν να στρέψουν τον ένα Ελλήνα να δίνουν τον άλλο με πρόσχημα του ξένου. Και αν μα τελειώσουν οι ξένοι, τότε θα φανεί αυτό. Αυτό το τελευταίο του κρατό. Αν μα τελειώσουν οι ξένοι, αν ξαφνικά διώξουμε όλου του ξένου, θα λυθούν τα προβλήματα τη Ελλάδος. Κανένα πρόβλημα δεν θα λυθεί. Αλλά και όλη αυτή η θέση ε, νομίζω ότι και αυτή είναι ρατσιστική. Από μόνο του το ότι είσαι Έλληνα δεν είναι ούτε καλό, μα ούτε και κακό. Έτσι. Δεν σημαίνει κάτι επειδή είσαι Έλληνα. Δεν μου λε. Αρχαίοι σοπιστό πικαλούδι η κύριοι κύριοι σακίος ε, ναι, μόνο προγόνος θες. τους Ήτανε, ξέρουμε ήταν ήταν τόσο χαλιά δηλαδή σε σκέψη τους ξέρουμε μόνο από τα γραπτά τους ναι λοιπόν στα γραπτά τους θέλω να πω ο Σοκράτης και ο Πλάτωνας δεν ήταν καθόλου ρατσιστές. Μ, μπράβο. Και όχι μόνο αυτό. Εκεί γύρω στο 4ο αιώνα ε, είχαν ε, εφεύρεια, να το πω, το σύστημα της δημοκρατίας. Εντάξει, όσο δημοκρατικό, εντάξει. Ε, Κάποιοι ε, έχουν ενστάσεις ε. γι' αυτό. Κατά πόσο δημοκρατικό ήταν. Τέλο πάντων, ήταν για εκείνη την εποχή κάτι το πολύ επαναστατικό και πολύ μπροστάρικο. Ε, δημοκρατία. μιλούσαν για δημοκρατία. Ναι, και μάλιστα για, και για, για, για άμεση δημοκρα αυτό είναι, αυτό είναι και στην αυτοοργάνωση αυτό θέλουμε να λειτουργήσει να λες τη γνώμη σου και αυτό που θα αποφασίζετε να βγαίνει μέσα από μια ψηφοφορία θέλετε που θα ψηφίζουν όλοι ομότιμα και να πάμε στο τελος διότι ο Ηλίας βλέπω έξω έχει και ας και... τον λίγο να λίγο. να βάλουμε ένα τραγουδάκι που αναφέρεται στο... Στο καθημερινό, στην καθημερινότητα Στη... στο φασισμό στην καθημερινότητα. Yeah. λοιπόν γιατί κάθε... κάθε μέρα συναντάμε ανθρώπους μισό λεπτό ένα μυστικό στο Γιώργο κάθε μέρα λοιπόν συναντάμε ανθρώπους μπροστά μας που θέλουν να μας εξυπηρετήσουν συναντάμε όμως και πολλούς ανθρώπους που θέλουν να μας βασανίσουν αυτοί οι άνθρωποι συνήθω έχουν ε, μπει σε κάποια θέση Χωρίς να το αξίζουν Χωρίς να το θέλουν Χωρίς να τα αγαπάνε Άρα, εσύ... Λοιπόν, ας αρχίσουμε από αυτό το φασισμό Να καταρρεύσουμε αυτό το φασισμό καιρός. Πάμε Γιώργο Έχω θύμω... Μεγάλο έχω τζατιλά. Έγιναν τα νεύρα μου τζατάλια. Βλέπει ζωή, επί τη στο καμνί. Και μου πετάει ο μπρο βλαμένο με το Ένα πλαμένο, ένα πλαμένο. Του πωσε φράγκα ο γέρος να τον σπουδάσει, μα έμεινε του τούφλο, ένα κοθονί, του πήρε και ένα σπίτι και ένα μάξι, Βρήκε και, και ζουλιά του παλιου φλόρου. Του παλιου φλόρου, του παλιου φλόρου, του, του, του Έπιάσε μια καρεκλά και ταξί Δεν ξέρει πόσο καμούν δυο και δύο Μου πήρα και το υφός του ξερόλα Ως να μην τρελαθώ με το μάλακα, με το μάλα Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μας πιέζει ο χρόνος. Μας πιέζει ο χρόνος. Θα πρέπει να τελειώσουμε την εκπομπή και θα την τελειώσουμε όχι με συμβουλέ ή οτιδήποτε άλλο. Α, απλά θα κάνουμε μερικές ερωτήσει έτσι να εωρούνται. Πώς μπορείς να εμπιστευτείς, σήμερα πολιτισμένος άνθρωπος, απόλυτα να ηγέτη και να τη τυφλά όσο χαρισματικός και να είναι, όσο και καλές προθέσεις να έχει. Ως συνήθω, ε, ε, ε, επικαλούνται τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδια αυτοί που ακολουθούν αυτού του είδους της, ε, τις ιδέες πως ταιριάζουν οι αρχές της θρησκείας αυτό δεν το καταλάβαμε ποτέ Η, μια θρησκεία που λέει αγαπάτε αλληλούς με το μίσος προς όλους τους αλλοεθνείς πως ταιριάζουν αυτά δυο δεν μπορούσα να το καταλάβω για ποιο έθνος και για ποια πατρίδα μιλάνε όταν υποστηρίζουν τους προδότες του έθνους τους δοσίλογους και τους προδότες και του έθνους και της πατρίδας του παρελθόντος. Ξέρουμε κάποιοι και ξέρουμε και, δηλαδή, και στη Λίμνο άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάει με τους Γερμανούς ήταν υπηρέτες των Γερμανών και αργότερα γίναν βρήκαν στέγη σε δεξιά κόμματα και μάλιστα είχαν πάλι την εξουσία και γύρω στο 60 ας πούμε οι ίδιοι αυτοί οι δοσύλλογοι. και αυτούς του δοσίλογους σήμερα τους υποστηρίζουν αυτοί οι νεοναζί οι σημερινοί δηλαδή αυτό το ξύμορο δεν το καταλαβαίνω για ποιο έθνος, Ποιά αγάπη στην πατρίδα όταν υποστηρίζεις τα τάγματα ασφαλείας τα οποία ήταν φτιαγμένα από ανθρώπους που κατ' ήταν προδότες ήταν, είχαν πάει με τους Γερμανούς Λοιπόν νομίζω ότι ο καθένας άμα κοιτάξει με βαθιά στην ψυχή του έχει τις απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Ας τις βγάλουμε λοιπόν από μέσα μας. Ήμασταν ο Δημήτρης και ο Γιώργος στη νέα εκπομπή της, της, του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Αλφα μεριμη έρημη πια. Το άλλο Σαββατό θα είμαστε πάλι μαζί εκεί γύρω στις 10.30. Για χαρά σ' όλους, και αλλοεθνή.